Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον τοίχο yeah, Λοιπόν εδώ είμαστε και σήμερα Να ρίξουμε μια ματιά Στα καθιερωμένα, πια καθιερωμένα δηλαδή Στα κάθε μέρα και χειρότερα Κυρίες μου και κύριοι 2681 4060 είναι το τηλέφωνο το οποίο γνωρίζετε Αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση Γιάννης Λαζάρος στο μικρόφωνο, πολλές καλημέρες στους φίλους ε, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, στο Λεμανίδα Βέρια Κοζάνη, στα νησιά και στο εξωτερικό που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού ιντερνεδίου, φανταζόμαστε σήμερα να εργάζεται το ιντερνετ. Κυρίε μου και κύριοι, ο Θείασος συνεχίζει τα καθιερωμένα του ενώ το χάσμα μεταξύ των ημέτερων βολεμένων, του στρατού τους δηλαδή, ή ουδήποτε χρώματος, δεν έχει ένα χρώμα, έχει ο στρατός της πολιτικής κατάστασης και των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε απόγνωση όλο και βαθαίνει. Το χάσμα μεγαλώνει. Οι άνθρωποι σε απελπισία οι οποίοι δεν ξέρουν τι να κάνουν πια έχει εξαντληθεί η ευγένεια, η υπομονή, έχουν εξαντληθεί τα πάντα με, Θα λέγαμε χρησιμοποιώντας αυτή τη γλώσσα Με αυτά τα σούργελα Τα οποία ε, εδώ και πολλά χρόνια το παίζουν πατριώτες Και βέβαια αυτά τα σούργελα κάποιο τα ψηφίζει και είναι εκεί που είναι Εντάξει μην λέμε τα ίδια πάλι Με ταμπέλες πατριωτικές, με ταμπέλες... Ε, Φιλελεύθερες, με τα μπέλε αριστερέ, με τα μπέλε, με τα μπέλε. Yeah. Συμμετέχουν λοιπόν σε ένα παιχνίδι μαζί με, ε, με εκατοντάδε χιλιάδε στρατό, τον οποίο έχουν δημιουργήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με ξεπουλημένα μέσα μαζικής εξαθλίωση. Και υπάρχει ένα χρήμα το οποίο ανακυκλώνεται. Ένα χρήμα το οποίο ανακυκλώνεται. Συν αυτό το οποίο έχουν κρυμμένο τα λαμόγια που τόσα χρόνια. Ε, καταλίστευσαν το διπλανό του γιατί το διπλανό τους λίστευαν δεν λίστευαν τίποτα άλλο λοιπόν ανακυκλώνεται αυτό το χρήμα το πολύ στους ε, οι μέτερους, το λιγότερο στο στρατό και ανακυκλώνεται αυτό το χρήμα Τον, ε, τη μερίδα του κόσμου ο οποίος είναι σε, όχι απλά σε απόγνωση σε τραγική κατάσταση δεν τη σκέφτεται κανένας όταν λέμε κανένας μα κανένας Γι' αυτό εξάλλου και ο pop star ο Rockstar. Πώ Πώς πρέπει να βρίσκουμε να πω Ο Rockstar λοιπόν Αυτό το, το φαινόμενο της πολιτικής Ο αριστερός πάνω απ' όλα Ο αριστερός ο, ε, Βαρουφάκης Είπε ότι οι μισθοί και οι συντάξεις Είναι ιερά πράγματα Το θέμα είναι Η απορία μάλλον είναι Σε ποιους μισθούς και ποιες συντάξεις Αναφέρεται το μυστάρνο όργανο των Γερμανοτσολιάδων στην Ελλάδα και της κατοχικής κυβέρνησης. Σε ποιους μισθού αναφέρεται αυτό το μυστάρνο όργανο που λέγεται Βαρουφάκης. Ποιοι μισθοί και ποιες συντάξεις είναι ιερά πράγματα. Βλέπεις να κυκλοφορεί κανένας μυστός ή μεροκάματο εκεί που έπρεπε να κυκλοφορεί, δηλαδή στον πνεύμονα μιας οικονομίας δηλαδή στην ελεύθερη αγορά. Βλέπεις να γίνεται κάτι Η μόνη μισθοί που κυκλοφορούν και, και συντάξεις Όχι μόνο μισθοί Γιατί όταν μιλάμε για συντάξεις του ίκα Ξέρεις γιατί μιλάμε έτσι; Άρα λοιπόν είναι ιερό πράγμα Οι συντάξεις και οι μισθοί Που σου δίνουν ψήφους Τώρα μάθε το πανηγύρι τώρα, Το μίσταρνο όργανο Με τον ονοματεπώνυμο Γιάννη Με έναν Ιβαροφάκι και λέει και αυτός διότι πρέπει και αυτός καταλαβαίνει το γυαλί είναι μάγισσα για το κάθε βαρουφάκι. Γι' αυτό λοιπόν το μίσταρνο όργανο αλλά και για μυριάδες άνω οι οποίοι συμμετέχουν στο έγκλημα του κάθε βαρουφάκι στην Ελλάδα είναι οι μισθοί και οι συντάξεις ιερά πράγματα. Βέβαια μην ξεχνάς ότι αυτά τα ιερά πράγματα κάτι σαν το βαρουφάκι ακόμα και αυτά που εννοεί δηλαδή για σένα δημόσια ε, ε, αυτουργέ μου διότι πια δεν είσαι δημόσιος λειτουργός είσαι δημόσιος αυτουργός συμμετέχεις Μουσική με αυτουργία στο έγκλημα Μουσική λοιπόν στο πέταξε τόσο ο Καντυλανάφτης Ζανιάς για τη σύνταξη στα 250 όσο και ο ο υπερασπιστής σου ο Βαρουφάκης για μισθό στα 700. Πέταξε ο βαρουφάκης. εγώ στο ξαναλέω, αν σου κλειδώσεις τα 350 θα κάνεις τούμπες, βρε τούμπες θα κάνεις και με 50, δεν ε, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά λέμε ότι αυτός λοιπόν, ο οποίος χρησιμοποιεί like αυτά που χρησιμοποιεί για να βαυκαλίζονται να οι βολεμένοι, οι οποίοι α, ε, ζέστανε και ο καιρό, είναι αραχτής στις παραλίες με ουζάκια... Λοιπόν α... Αυτά <Ρι> Έτσι λοιπόν φτάνουμε κυρίες μου και κύριοι Σε αυτό το οποίο αποκαλούμε σουργελιάδα Διότι δεν πρόκειται πια για διακυβέρνηση χώρας Πρόκειται για σουργελιάδα κανονική Να μαθαίνουμε Ότι προσέξτε τώρα Άρχισε πάνε να τους λέει Ότι δεν έχουν να πληρώσω το ταμείο, Τη δόση κτλ <και> Η οποία <coughs> με συγχωρείτε είναι 3,6 δις και του απαντά πάρα πολύ απλά το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο ότι αν δεν πληρώσει τη δόση ε, των 3,2 δις από τα 7,2 τα οποία περιμένεις γιατί θέλουν 7,2 οι άνθρωποι θα τα κρατήσουμε από εκεί δηλαδή καταλαβαίνει, θα έπαιρνε ένα υπόλοιπο δόσεων 7,2 δι. τα 3,6 θα, θα πηγαίνουν στο Διεθνές Ομισματικό Ταμείο Κάτι έτσι από εδώ, από εκεί, κάτι ευρωπαϊκή τράπεζα τελικά θα μένανε για κανένα μήνα να πληρώσεις μισθούς και συντάξεις. Λέμε. Και το ερώτημα ξανά. Κάτσε να κάνουμε. Το ερώτημα ξαναμπαίνει. Και είναι το εξή. Και είναι πάρα πολύ απλό. <ΣΣΣΣ> Αύριο το πρωί, σήμερα το μεσημέρι βρίσκεται ένας Βρίσκεται μια, Πώ βρήκαν οι εκεί τα 750 εκατομμύρια ευρώ και τα έδωσαν προχθές Βρίσκεται ένας και λέει πόσα χρωστά η Ελλάδα ρε, 400 δις ευρώ Πάρ' τα ντούκα της, πάρ' τα ντούκα της. Και ξεχρεώνει τον κόσμο όλο Ξεχρεώνει τον κόσμο όλο Μπορεί να κάποιος αν θέλει στο τηλέφωνο αυτό που σας είπα πριν να με πάρει να μου πει Την επόμενη μέρα τι θα γίνει Τι θα γίνει την επόμενη μέρα Βρέθηκε αυτή τη στιγμή και βρέθηκαν 400 δις πόσα χρουστάει η Ελλάδα κανένα δεν ξέρει πόσα χρουστάει και τα πληρώνει. Μπορείτε να μας πείτε τι θα γίνει την επόμενη μέρα με το μυαλό του Τσίπρα, του Στρατούλη του Σαμαρά, του Βενιζέλου του Κουρέλα και όλων αυτών τι θα γίνει δηλαδή από ποια λεφτά θα πλη, την επόμενη μέρα θα πληρώσεις το, το δημόσιο στρατό σου τις συντάξεις όλη αυτή την παραγωγή ε, Ψήφων Από πού θα τα πληρώσεις Για πάει βέβαια μας πει ένας άνθρωπος Αν ακούει κανένας άνθρωπος Μάλλον δεν ακούει κανένας άνθρωπος Ορίστε? Ευχαριστώ πολύ Αγαπητέ μου δεν ξέρω αν είναι το ερώτημα Αυτό σοβαρό όπως το πες ε... Αλλά το σίγουρο είναι αυτό που είπες Ότι η πολιτική εδώ είναι πολιτική απικίας Είναι ξαναρωτάμε Αυτή τη στιγμή ξεχρεώνεις ρε παιδί μου Ξεχρεώνεις Βλέπετε ένας καλός άνθρωπος εγώ, Σήκωνε το σε ήχες του Ο Αμπντούρ Χαμάρ Χαμ, Χαζάρ Χαμάρ και τα λοιπά, και σου λέει εντάξει ρε παιδί μου έτσι μου την, την είδα εγώ πόσα χρωστά η Ελλάδα 500 δι σπάρτα τι θα γίνει την επόμενη μέρα από πού θα έχει κέρδος αυτό το κράτος να πληρώσει ξανά από την αρχή δεν τελειώνει αυτή η κατάσταση πάλι, ότι και αυτή τη στιγμή να τους ξεχρεώσεις μεγάλε πάλι στο Δανικό θα σε ρίξουν είναι, είναι το κόλπο τέτοιο οπότε το ερώτημα είναι τι κάνει αυτή, αυτή η πολιτική αυτούς που ψηφίζεται και δημιουργούν κυβερνήσεις Και βγαίνουν και τσαμπουνάνε και αληχτάνε Κάθε μέρα στις τηλεοράσεις Και θέλουν να σας σώσουν Με προγράμματα, με πατριωτικά με τένα... Δηλαδή τι κάνουν αυτή τη στιγμή Αν δεν κάνουν πολιτική απικίας Τι κάνουν Χωρίς, προσέξτε, να τους ενδιαφέρει Η μερίδα του ανθρώπου, των ανθρώπων Η οποία πεθαίνει Ωρα με την ώρα Αυτό δεν Μιλάμε στα παπάρια τους εντελώ Για να το πούμε έτσι λαϊκά όχι μόνο αυτόν, και των οπαδών του των παλαμακιστών τους, οι οποίοι νιώθουν αθάνατοι, καθισμένοι στη βρωμερή καρέκλα που τους διόρισαν γλύφοντας ε, τον γόλο του κάθε πολιτικάντη. Αν υπάρχει διαφορετική αλήθεια, ορίστε να την ακούσουμε. Αν υπάρχει διαφορετική αλήθεια. Κάθε μέρα, λοιπόν, δεν έχουμε με τι άλλο να ασχοληθούμε. Τα βάτα στα χωράφια έχουν γίνει πενταόροφες πολυκατοικίε λοιπόν τα τρακτέρια έχουν ούτε για παλιουσίδερα δεν έχουν αξία οι οικοδόμοι όπω είπαμε κάνουν δάχτυλα από μπαμπάκι και κάθε μέρα δεν ασχολιόμαστε με τίποτα άλλο παρά με το τι είπε ο Σόεμπλε στο βαρουφάκι τι ταξίδι θα πάει ο Τσίπρας τι παραπαριά θα μας πει ο Λαφαζάνη για τις επενδύσεις των Ρώσων και των Αζέρων εντω μεταξύ οι λογαριασμοί του Υπουργού Βαλαβάνη τρέχουν στο μαλάκα τον Έλληνα. Είπαμε 10 ευρώ ρεύμα, 350 ρυθμιζόμενες χρεώσεις στη ΔΕΗ. Λοιπόν, με αυτά δεν ασχολείται κανένας. Κατάλαβες, κάθε μέρα λοιπόν αυτό είναι. Τι είπε ο Σόιμπλε, είπε στο βαρουφάκι, Βγείτε από το ευρώ και σας δίνουμε κλειδωμένη ισοτιμία ευρώ δραχμή και χέστηκε φοράδα σταλόνη. φορά φοράδα σταλόνη, φορά η ζωή μας όλη είναι το ευρώ μεγάλε. Ο Σόιμπλε, η Μέρκελ... Λοιπόν ο Λαφαζάνης και η, η πατριωτικό αριστερό Όπως με βλέπεις κυβέρνηση Αν υπάρχει μια άλλη αλήθεια να την ακούσουμε Μια άλλη οπτική γωνία Μια ελπίδα Πού είσαι μωρί ελπίδα Πού είσαι Την έχει κάνει σούσι την ελπίδα Ο ο Rockstar να πούμε Σε κάποιο εστιατόριο ε... την... την έφαγε Λοιπόν, πήρε τα... προσέξτε τώρα Ο φασισμός Φασισμός Είναι ε... Γεννιέται Στον οποιοδήποτε χώρο Και Μα τα ξανά πάμε. θέλει μεγάλο στομάχι Και θέλει πολλή παιδεία Και μεγάλη κούραση Και αγώνες για να είσαι δημοκράτης Πήρε αυτή μας το εξής Αντιδρούνε λέει στο ΣΥΡΙΖΑ Κάποιοι για τα νέα μέτρα τα οποία ο Σονούπο θα υπογράψει ο Τσίπρας με την παρέα του κάποιοι αντιδρούνε και λέει και φέρ... πήρε αυτή μας το ελέγχο δεν ξέρω πρέπει να το ελέγξουμε αν είναι σωστό. και είπε ότι όποιο θέλει έξοδο από το ευρώ όποιο θέλει έξοδο από το ευρώ είναι με το σόιμπλε προσέξτε Μεγάλε... κατάλαβες το μυαλό του Τσίπρα που προθυπουργεύει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν διαφέρει από το μυαλό του μαλάκα που κάθεται στο καφενείο και με το, επειδή δεν συμφωνείς μαζί του, αμέσως σου λέει είσαι φασίστας, είσαι έτσι, είσαι μαλάκας, είσαι, είσαι, είσαι. Αν αυτό ισχύει, αυτό το μυαλουδάκι, το οποίο ε, αυτή τη στιγμή πρωθυπουργεύει στην, στην Ελλάδα, ε, θέλει επαφές... Ε, στα τρυφερά μαγουλάκια Του μια παλάμης Μπάς και συνέφη Αν ισχύει αυτό που είπε το, το ξαναλέω Απ' την άλλη όμως Είπε το Ότι δεν θα Προτιμώ τη ρήξη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Αυτό είναι σίγουρο Παρά την ε, ε, Καταστροφή της Ελλάδας Η καταστροφή της Ελλάδας σε μάρανε Η Ελλάδα είναι ήδη κατεστραμμένη. Μιλάμε εφόσον ισχύει αυτή η οικονομία πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, ξέρω εγώ συμπαντικά στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχει η Ελλάδα για οικονομία μιλάμε είναι κατεστραμμένη Πώς συμμετέχει η Ελλάδα, δηλαδή δείξε μας πώς συμμετέχει η Ελλάδα Με τα ρεπορτάζ που κάνουν για τις φάρμες αλιγκαριών οι πληρωμένοι δημοσιογράφοι Με τι συμμετέχει σε αυτή την οικονομία Η Ελλάδα για πες μας λοιπόν Κύριε Τσίπρα μας Πάντως αν το είπα αυτό Καταλαβαίνετε λοιπόν Τι λένε οι Παλαιοί Συριζέοι του 3-4% Αλλά και οι νεόκοποι Για όποιον έχει Αντίθετη γνώμη δηλαδή όλοι αυτοί Τώρα μεγάλε πως γιέλο Ξανά έχω απορία Πως γίνανε ευρωπαϊστές από τη μια στιγμή στην άλλη Έλα παρακαλώ δεν κατάλαβα βέβαια. Ποια παθητική στάση δηλαδή, τι μου λε τώρα. <στοί> τι μου λε για πώς σου λε, γιατί μου μιλάς. <στοί> Πες μου, να καταλάβω. <στοί> Ναι Δεν κατάλαβα ποιος έχει παθητική στάση γιατί... Α, Είναι ο λίγο έγκυος Τις το Δεν κατάλαβα αλλά δεν πειράζει Δεν κατάλαβα πού αναφέρεσαι Είπα, τι μπορεί να προσφέρει, τι μπορεί να προσφέρει Έλα, γεια Έλα, γεια, γεια, γεια, γεια Έλα, γεια Τώρα, δάσε καλά, τώρα σε κατάλαβα, Τώρα σε κατάλαβα, βέβαια, αργό να πάρω, βλέπεις Αν με την πρώτη, θα ήμουν και εγώ τώρα εκεί στο κάπου Θα ήμουν μες στο ΣΥΡΙΖΑ Λίγον τι έχουμε, αυτά που τώρα σε κατάλαβα Λοιπόν, ενιαίο ΦΥΠΙΑ στα 18% όσου πληρώνουν με μετρητά Προσέξτε Και 15% όσου πληρώνουν με κάρτα well, Αυτή είναι η πρόταση της Τρόικας η Τρόικα, το θεσμό του Δεν, δεν ξέρω 18% για αγορές με μετρητά Και 15% για αγορές με κάρτα Λοιπόν ε, Κατάλαβες Πρέπει να σε σπρώξουνε ναι. Ε, ε, όχι να σα πω, εντάξει το ότι ο έλεγχος της ζωής μας γίνεται από τράπεζες καμία αντίρρηση αλλά πρέπει να σε δέσουν ένα χειρο... Δεν ξέρω πως τι και να σου πω 18% άμα πληρώνει μετρητά, 15% με κάρτα λένε πληροφορίες και βρίσκονται στο τραπέζι στο Μπρούσελ γκρούπι. Στο Μπρούσελ γκρούπι. Και είναι το νέο καθεστώς βρίσκεται στο τραπέζι Λοιπόν Οπότε μεγάλε ε, Όπως καταβαβαίνεις Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία Παρακαλώ Ναι <smuch> Επίγαινε σε μια τράπεζα και εσύ και ρώτησε με Αχα, ναι, ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι <είλαι και νοί> Έλα, γεια yeah. Είμαι, λέει, καταχρεωμένος Θα μπορέσω να βγάλω κάρτα, εγώ, λέει, να πληρώσω <ξερίζω> <ξερίζω> Να σου πω κάτι Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να μην είναι καταχρεωμένος το θέμα είναι να σε δέσουν χειροπόδαρα μεγάλε Να βγάλεις, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ορίστε παρακαλώ. Ο Ο Πεκεκεκέ. Τι έχει, τι έχει, Ο Πεκεκεκέ. Την δεν ήρε, γιατί. Τι, τι, γιατί, τι δεν είπα on, Καλά τώρα, καλά you είσαι you καλά, δεν το είπα εγώ αυτό go. Για ξαναπες μου τι θέλεις να πω, να το μεταφέρω on, baby, don't you wanna go. Να σου πω κάτι, ο ΠΕΚΕΚΕ για ποιους είναι Α, για τους ακρότες Ε, λοιπόν, ΕΚΕΚΕ Θα πάρει στο τέλος, έλα για. Για, για, γεια Άστα, oh! <Τι> άστα Ήρθαν τα μαντάτα σου Καναλάρχη Ελληνική Δημοκρατία Υπηρεσία Οικονομικών Υπηρεσιών <Τι> Ήρθαν τα μαντάτα σου <Τι> Δεν παγώρε, Ωραία κυβέρνηση Για τον ΟΠΕΚΕΚΕ ΟΠΕΚΕΚΕ Όπως και όλα αυτά Αυτοί οι οργανισμοί οπεκεκέ. Έλα παρακαλώ Έλα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Hey, yeah, yeah, φυσικά, άσπρη Πώς δεν είχαμε ο Πεκεκέ, τον Παπαγεωργείο, πώς το λέγανε Στον ο δεν ήταν <τυλίδι> Έτσι κάνανε οι, οι, οι, οι μασέλες <τυλίδι> Έλα Ναι, δεν μπορούσα να, γιατί θα βγει ναι, ναι, αυτό ναι, αυτό ήθελα να το πω του κυβερνητικού τώρα Αρέσει ο Οπεκεκέ, τους αγρότες τους έχει πάρει απ' όλα Τους υπαλλήλου του δεν μπορούσαν να πληρώσει και τους συμβούλους Ξέρεις θα πει τώρα να είσαι σύμβουλα στον Οπεκεκέ Ο Πεκέκέ που λες μεγάλε και όλα αυτά είναι μαύρε ιστορίε, δημιουργημένες Για να διαλύσουν ε, κάθε έννοια ε, σωστή παραγωγικής διαδικασίες και εργασίας Κάτι μαύρε θες όπε και σου είπα εδώ Ακούγοντας τη διαφήμιση του Γέα yeah, Επιχειρήν Εδώ του καναλάρχη Μια μικρή ματιά δεν χρειάζεται να ψάξεις πολλά Και ε, θα αναφωνήσεις κι εσύ Αφού αγρότες ακόμη επιμένετε σε αυτά Ο τροφαντό σας ποπός τα θέλει <Το> Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω τώρα εγώ <Το> Τι άλλο Οπότε κυβερνητικέ μου <Το> να, να σου κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση Μια σκιά σχολής Εδώ η πνιγμένη. Μπίτσαν οι έρευνε για τι φθήνε της τσι... πλημμύρες τσάρτας. Μπίτσαν! <laughs> <laughs> Άντε το είπα. Άντε το Μπίτσαν ή ακόμα ερευνάνε οι αριστεροί. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Καταλέμε, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι το, είπε, το είπε, πώς το λένε ο Περιφερειάρχη, ναι, ο, ο Καχρημάνης. Το Σάββατο, το, το Σάββατο. Δεν έχει έρθει σεντ. Άλλο. Πενταράκι, Δραχμούλα, πώς θα σου το πω, Ευρωδάκι. <laughs> Είμα, κατάλαβες κυβερνητική μου. Ξαναρωτάω, οι πνιγμένοι εδώ, για τους οποίους υπάρχουν ευθύνες και οι Ευθύνε έχουν όνομα, ονοματεπώνυμο και πρόσωπο. Πήραν αυτά που τους ήρθε εδώ και τους είπε ο Ελγάπ Πώ τον λένε ρε αυτόν με τους αγρότες Θα τους έδινε 400-500 ευρώ στους πνιγμένους Παρακαλώ Δεν είναι Α, επιτροπή, ναι, Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι δεν δε, δε, δε, δε, δε, θα, δε θα επιτροπιάσει Δεν θα υποτροπιάσει Βέβαια ξανά πάμε Σπρώξανε, πέρασε το Πάσχα Σπρώχνουνε ο, Τώρα ξεκίνησε ο στρατός του στα μπάνια Τις παραλίες Λοιπόν με τα ουζάκια και η σαρδέλα Τηγανετή Οπότε ε, Πέφτουν και οι τελευταίες υπογραφές Απλά τώρα Επειδή με, με, με τσίγκλεισε ο κυβερνητικός εδώ, να, Για κυβερνητική. Πήραν εδώ τα 400-500 ευρώ που τους ένταξαν εδώ που είχε έρθει ο υπουργός επί των πλημμυρών της αριστερής κυβέρνησης. Και θα ξαναρωτήσουμε επειδή το βάλαμε το ερώτημα. Μπήτσαν οι έρευνες για τις πλημμύρες, για τις ευθύνες, τις πλημμύρες, τις πνιγμένες τσάρτας. Τσι, τσι. Μπήτσαν. Ή δεν μπήτσαν. Ή ακόμα το ψάχνουμε. Α, κάναμε επιτροπές Γι' αυτό ακριβώς μεγάλε Ήταν οι προηγούμενοι, ήταν αυτοί που ήταν Τούτοι εδώ Μιλάμε για, σου λέω τώρα Δηλαδή αν είσαι ανέστητος ανέ... Μιλάμε πρέπει να είσαι ανέστητος Και να μπορείς να... να ρίχνεις το γέλιο της αρκούδας Αλλά δεν μπορεί να γελάς Πρέπει να είσαι ανέστητος αυτές τις εποχές Για να γελάς Βλέποντας ανθρώπους δίπλα σου να πεθαίνουν Η εδώ. Είναι χιδαίο λέει εδώ ένας τηλεαγροατής Διότι από τους γαλαζοπράσινους ε, ήταν, ε, Είχαν φτάσει να γίνουν ταξικοί εχθροί Και βγήκε ο διπλανός τώρα Έγινε σιριζαίος και μου ξεσκίζει καθώς τη ζωή Και ο διπλανός σου γαλαζοπράσινος ήταν Γαλαζοπράσινος ήταν και ο διπλανός σου Ξέχασες τις ορδές Τις κλαδικές Θα ε, σε πάω εγώ εδώ σε ένα καφενείο Να δεις πως πιάζονται, σαν τις αύρες. Είναι από τις 9.30 ώρα και είναι αραχτή μπροστά. Λοιπόν και κάθονται σταυροπόδοι και λιάζονται. Από τι ηλικίες? Από 20 μέχρι 60-70. Αυτοί όλοι είναι συνταξιούχοι. Σύν τον πεζαχτά έτσι. Έχουν παραμείνει Chama. στο παγιόκ βιγάλη. Yeah. Λοιπόν, οπότε ό,τι θα υπογράψει τώρα η αριστερή κυβέρνηση... Θα είναι δέκα φορές πάνω από το mail χαρδούβελη Το γνωστό mail χαρδούβελη μη με βάζεις να σου λέω τώρα ιστορίες παλιές <Συσίλια> Διότι μεγάλε αν θέλει ενδιάμεση συμφωνία πριν αδειάσουν τα ταμεία <Συσίλια> Διότι το πρόβλημα είναι μην αδειάσουν τα ταμεία <Συσίλια> Κατάλαβες Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι γενικά Μέχρι και ο Καναλάρξε έβαλε δύο ντομάτες Ένα Έβαλε και αγκούρια Ναι <Συσίλια> <Συσίλια> <Συσίλια> <Συσίλια> <Συσίλια> <Συσίλια> Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι παραγωγή μεγάλη Το πρόβλημα είναι πώ θα πληρωθεί ο στρατός Με δανεικά Εντάξει πώ θα πληρωθεί ο στρατός πώ θα φάμε και εμείς ε, Τα διορισμένα Πως λέγαμε α πούμε ναι, Τα διορισμένα Διότι όπως θα είδες Έχουν κανένα μήνα που έχουν λυσάξει Διορίζουν μέχρι και τριτοδυσέγγωνα Ακόμα και Και το μελλοντικό παιδί που θα κάνει Η κόρη, η ανίπαντρη Το έχουν διορίσει στο δημόσιο. Δηλαδή η κόρη είναι 13-14 χρονών. Θα παντρευτεί ίσω σε 20 χρόνια. Σε 30 μπορεί να αποκτήσει παιδί, και αυτό το παιδί το έχουν διορισμένο. Αυτό είναι το μυαλό του τώρα, Μεγάλε. Α την κοινωνική αριστερή δικαιοσύνη που έχουν στο κεφάλι του. Οπότε λοιπόν, Μεγάλε, τελειώνει το θέμα. Α, τελειώνεται το να πούμε. Εμεί την επόμενη μέρα περιμένουμε. Την επόμενη μέρα, η οποία ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Χειρότερη από την προηγούμενη. Περισσότερο κόσμο. Σφαγμένος μιλάμε για κόσμο σε απελπισία ρε μσκάρια, το έχετε πάρει χαμπάρι. Ρε. ρε. κουνήστε I'm λίγο το κεφάλι σας μέσα στην ευδαιμονία που, που έχετε. Στην υποτιθέμενη ευδαιμονία που έχετε στο κεφάλι σας. <σχελίδι> το... το δημόσιο, όμως. Oh, <σχελίδι> Τι θέλουν τώρα, πρόσεξε. 12% μείωσης τους νεοπροσλαμβανωμένους δημόσιου υπαλλήλου. Να είναι 685 ευρώ ο πρώτος μισθός Και η αύξηση θα γίνεται σύμφωνα με τα χρόνια Δεν θα γίνεται σύμφωνα με τα χρόνια Αλλά σύμφωνα με την αποδοτικότητα Λοιπόν <laughs> <laughs> <laughs> Μόλις έβγανε αλάρχης του εξής Εμφανίστηκε εδώ προχθέ ένας, ένας Περπατώντας όρθ, Το όρθιο στα δύο πόδια <laughs> Ήρθε εδώ στο σταθμό λοιπόν Για <laughs> εδώ, εδώ Έκατσε εδώ να παρακολουθήσει πώ γίνεται η εκπομπή, πώ κάνει εκπομπή ο καναλάρχη. Λέω, ρε Καναλάρχη, τι ήταν αυτό. Α, μου λέει αυτό ήταν δημόσιο υπάλληλο, ο οποίο εκείνη την ώρα δεν είχε τι να κάνει, δεν θα πω σε ποια υπηρεσία είναι, με τον εκθέσουμε τον άνθρωπο. Έτυξε. Δεν είχε τι να κάνει, λέει στην υπηρεσία του και ήρθε, λέει, να δει πώ γίνονται οι εκπομπέ. Καταλάβες Αυτό είναι καλό άνθρωπο. Δεν δηλαδή να πάει για ούζο, για τσίπρο εκείνη την ώρα, 11 ώρα που ξεκινάει ο καναλάρχη. Ήταν εδώ από τι 10 και. Mm. Λοιπόν, ήρθε να δει. Πώς, είχε απορία ο άνθρωπος... Πώς κάνει Κατάλαβες... Mm. Αυτή είναι η αποδοτικότητά του. Όχι τώρα, μεγάλε χρόνια. Mm. Θα σου πω κάτι, mm. θα σου πω τώρα, παρακαλώ. Mm. Εσύ περίμενε την ώρα, mm. ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. Mm. Βάλαμε κάτι τα βιβλιάρια ενό ανθρώπου, τα βιβλιάρια του ΙΚΑ. Έτσι, ενό ανθρώπου, θα σου πω κάτι, ο οποίο είναι ασφαλισμένο το 1970. Μέχρι σήμερα Λοιπόν, άμα δεις τα βιβλιάρια Πώς είναι κολλημένα τα ένσημα Μέχρι το 82, 83, 84 Λοιπόν, πώς έχει τις σούμε, Πόσο καθαρά είναι πώς... Και άμα δεις πώς είναι κολλημένα τα ένσημα Από το 84, 85 και πέρα Μέχρι σήμερα Μετά γίνανε βέβαια yeah. Θα δεις τη διαφορά δηλαδή Του δημόσιου υπάλληλου Πώς ήτανε, πώς έγινε και πού θα καταντήσει Ήρθε ο άνθρωπο, να κάτσει εδώ να δει πως γίνονται οι εκπομπές Άντα θα κάθονται στο γραφείο Αχα. Οπότε λοιπόν θα γίνεται σύμφωνα με την αποδοτικότητα Λοιπόν δε, να ξαναπούμε κάτι που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό Δεν γίνεται χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων με 6,5 εκατομμύρια δημόσιους υπάλλους Δεν γίνεται μεγάλη. Και μην ξεχνάς ότι όλοι αυτοί έχουν και συνδικαλισμό νέα... Το μην το ξεχνάς <Τι με φορή> Πρώτα είναι συνδικαλιστές Πρώτα είναι αγωνιστές Πρώτα είναι και μετά είναι <Τι> Λοιπόν, ναι. ε, θέλουν και κατάργηση των οικονομικών προνομίων 60.000 υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών Που λαμβάνουν αποκλειστικά προσωπική διαφορά Επειδή μαζεύουν φόρους Ρε παιδιά αυτοί τώρα δεν πρόκειται να τους το καταργίσω Αυτά μπορείτε να τους το καταργίσετε επίσημα Τους το δίνετε κρυφά Αυτή είναι οι επίσημη εκτελεστέ. σας Κατάλαβες μεγάλα είναι Είναι οι επίσημη πώ είναι αυτοί που σφάζουν εκεί στον Ισλαμικό στρατό Παρακαλώ Ναι ναι μπράβο ναι ναι Έχεις δίκιο, ε, έχεις δίκιο τηλεακροατή μου Ούτε 700 ευρώ Λιγότερα θα τους δώσω Διότι θα γίνει ιδιωτική η, η, Με υπερυπουργό Έχεις δίκιο από το Eurogroup η ιστορία Οπότε λιγότερα από 700 θα τους δώσω Έχεις απόλυτο δίκιο Αυτά λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου Συμβαίνουν σε μία Αποκαλούμενη ακόμη χώρα Όπου η πλειοψηφία Των κατοικοεδρευόντων δεν κοιτάει τίποτα πέρα Από το το της, Το οποίο έχει κάνει Πραγματική γούνα Έχει βγάλει γούνα πολυτελείας στο το μάρι. Οπότε στις αγορές του κόσμου Μπορεί να πιάσει και κανένα φράγκο Μεσηλίδησε Λοιπόν Αυτά είναι η επόμενη μέρα Να δούμε τις ιδιωτικέ εφορίες Τους ιδιωτικού στρατούς Όπως το Ο του Γιούγκερ Εδώ το Euro, Ο Euro Κόπος, διάολο, και όλα αυτά τα κόλπα διότι οι θεσμοί όπως μας λέει η Ντάιβελτ συζητούν για το τρίτο πακέτο βοήθειας ah, γιατί σου λέει οι θεσμοί yeah. οι θεσμοί Μεγάλε, σκεφτόμαστε όπως εμείς σκέφτονται όπως εμείς πολύ απλά θα τους δώκουμε 7,2 δις που τους χρωστάμε αυτά θα τα πάρει το Διεθνές Ωμισματικό Ταμείο και οι άλλοι δικοί μα και θα προσέψουν κάτι ψηλά να πληρωθεί ο στρατός Οπότε λοιπόν γιατί να μην τους δώχουμε και άλλα περισσότερα Να τους χώσουμε Πιο βαθιά στο και ζει, Αυτά σκέφτονται οι θεσμοί Λοιπόν μεγάλη Αλλά οι θεσμοί Οι θεσμοί Δεν έχουν λάβει υπόψη τους Τι έχουν να αντιμετωπίσουν μπροστά του. Διότι μπροστά του, μπορεί να βρουν το στρατούλι Τον αγαπημένο μου Διότι ο στρατούλι Ακόμα δηλαδή Αυτό το άτομο δηλαδή Αν, αν τι να πω δηλαδή, και τα να με τόσο αλήχτισμα που είχε κάνει τόσα χρόνια στις τηλεοράσεις θα τα έχει φτύσει δηλαδή, θα έπρεπε να κάνει το λένε, απόσυρση ο ταξιτζή, να βγάλει καινούριο ταξί. Θα τα έχει φτύσει δηλαδή. Μιλάμε για χιλιόμετρα αλήχτισματος έτσι. Α, Α, ναι. Αν είναι συμφωνία, είπε ο αγαστός αγωνιστής τη αριστερά. Είναι η σκύλα και το μνημόνιο είναι η χάρεβοι η, η κυβέρνηση θα περάσει ανάμεσα Τσακ θα κάνει μια τρίπλα Και θα περάσει Και φανταστείτε τώρα το στρατούλι Να είναι διμένος Να πούμε με όπως ήταν Οι αργονάυτες Με δάφνες στο κεφάλι Και όχι και λεμπία ρε Πως το λένε εκείνα τα αρχαία ελληνικά Με σανδάλια Λοιπόν αυτά είναι μεγάλα Και επίσης θέλω έτσι ντυμένο Εκείνον πως το λένε ρε το φίλι Παρακαλώ α, α μπράβο Μπράβο, <laughs> μπράβο Σημαντικό να τηλεακροατή Η σκύλα και η χάρευδη έκοψαν πέρα Μόλις ήταν το στρατούλι να λιχτάει Ντυμένο να πούμε με Πώς τα λένε ρε τους, μα... τους μανδύες Πώς τα λένε αυτά τα που φόραγαν οι αρχαίοι ρε. Απ' τη μία θα είναι ο στρατούλης και απ' την άλλη θα είναι ο Φίλης oh. Με δάφνες, θα τους βάλουμε όχι δάφνες Τους βάλουμε στο κεφάλι κλιματαριά Με σταφύλια Παρακαλώ Ναι ναι μωρά oh. oh. oh. oh. ρε Ναι, το βοήθα ναι, Ναι περίφτω oh. Ναι ρε τηλεακροατή Χλαμίδα να πούμε Αλλά όχι χλαμίδα μέχρι κάτω Μέχρι το γόνατο να φαίνεται το τριχωτό ε, Χωρίς περικνημίδες Να φαίνεται το τριχωτό του Ξέρεις του από κάτω ναι, και να καταλαβαίνει λοιπόν με το που θα βγει η σκύλα και η το στρατούλιο και το φίλι, ώρα. Θα κόψουν πέρα. Παρακαλώ, καλώ back Καλώς το. Πάντα. Χαχάχαχαχαχα. <laughs> <laughs> Πολεμούσε, πάντα είναι μπροστά, ρε. Πάντα. Πάντα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δάσε ναι. Να Να καλά, ναι ναι, καλά. Πάντα μου λέει εδώ ένα φίλο τηλεκτροατή ο ε, είναι μπροστά στου αγώνε και τότε που φώναζε στα κανάλια ότι είχε φάει ξύλο από τη Χρυσή Αυγή και πριν. Δεν θυμάσαι που πήγαινε στι πορείε, στα παπαντρεϊκά κόλπα, σε αυτά τα. Δεν δε, δε, λείπουν αυτοί από τις τηλεοράσει μεγάλε. Τι θα γίνει, λέει, θα κάνουν αντίσταση οι βουλευτέ του Λαφαζάνη. Άμα ο Τσίπρας τολμήσει να υπογράψει ό,τι θέλουν οι ε, Ναι. Ε, Πώ είπε και ο. Το γύρνα και την. Ε, όποιος φάει μια μπάτσα από τα δεξιά, Γύρνα φα και μια μπάτσα από τα αριστερά. Κυρία μου και κύριε μου, Κοντρικά δηλαδή, ακόμα και εσύ τώρα που τα γράφεις τα παλαιότερα των υποδημάτων σου όλα αυτά, έχει καταλάβει τι θα γίνει. Hey! Μέσα σου δεν θέλει να το βέβαια. Αλλά περίμενε Τελειώνει το θέμα Και με τις κινήσεις αυτές που βγάζουν ε, Μπροστά Φαίνεται και η δημιουργία των καινούριων αναχωμάτων Πώς θα δημιουργηθούν τα καινούργια αναχώματα Τα οποία είναι χρήσιμα στους κατακτητές Παίζοντας το ρόλο του Γερμαντζολιά στην Ελλάδα <Τι>, Τι μας είπε η Ζωήτσα σε εκπο... Βγήκε σε εκπομπή στο κανάλι της Βολής Και δήλωσε είναι βαθιά αντιδημοκρατικό το, το καθεστώς του μνημονίου και πρέπει να καταργηθεί Είναι όμως σχήμα λόγου ότι θα καταργηθεί με ένα νόμο Πες ρε ζωή Μεγάλη αλήθεια αυτό Διότι εμείς θα υπενθυμίσουμε στους ε, παίζοντα την ε, κυβέρνηση Ότι υπάρχουν 500 μνημονιακοί νόμοι και 6 με 7 χιλιάδες μνημονιακές τροπολογίες Ανακαλώ. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μου λέει ένα φίλο εδώ τηλεοράτη ε, ε, είναι παραδοχή τη κυρία Κωνσταντοπούλου ότι το μνημόνιο ισχύει. Είπε θα καταργηθεί. Θα. Άρα, ναι, το μνημόνιο ισχύει. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει, δηλαδή ισχύει και πρέπει να καταργηθεί. Αυτά είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είπε μια μεγάλη αλήθεια. Παρακαλώ. Μουσική να καταργηθεί. Μουσική Ότι θα καταργηθεί. Θα. Θαθά. Θα, θα. Έλα. Έλα, για. Θουμπιθαρέτα γίναμε τόσα χρόνια με το θαθά. Θουμπιθαρέτα θα. μεγάλε. Αυτά είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και έχει απόλυτο δίκιο. Απλά εμεί να σα θυμίσουμε. Είναι 500 οι μνημονιακοί νόμοι, είναι 6 με 7 οι μνημονιακέ τροπολογίε και ισχύουν τα πάντα. Ισχύουν τα πάντα. Ισχύουν τα πάντα. Γι' αυτό και το ΙΡΑΕ, πώ τη λένε εκεί πέρα, ε, κάτι πήγε να κουνηθεί ο Λαφαζάνη και του είπανε κάτσε στον μπάγκο σου, Μεγάλε. Πήγε να καταργεί αυτού του νόμου και μετά έλα να μα κουνηθεί σε εμά. Λοιπόν, ε, Μεγάλε οι συνταξιούχοι, όπω γνωρίζει, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην του κόψει ο το 5% από τις επικουρικές συντάξεις και τώρα ετοιμάζονται να φάνε κόψουμε 25% από τις ίδιες συντάξεις σπάζοντας ομόλογα για να πληρωθούν οι κύριες συντάξεις, καταλαβαίνεις ναι. Όχι δηλαδή μην πάει το μυαλό σου ότι σου είπαμε ότι ο Χαρδουβέλλερ ήταν σε καλύτερη μοίρα Απλά όλα αυτά τα γεγονότα είναι αλληλουχίες οι οποίες επιβεβαιώνουν καθημερινά αυτό που λέμε ότι ήρθαν να συνεχίσουν το έργο των προηγούμενων εκτελώντας τις εντολές των αφεντικών τους τόσο απλά μεγάλε η πρώτη, απόπερα, η πρώτη απόπειρα για να σπάσουν ομόλογα έγινε και, και σταμάτησε γιατί υπήρξε κάποια αλλά έρχονται κι άλλες βέβαια η πραγματική ζωή είναι δύσκολη για τους ανθρώπους είπαμε οι οποίοι δεν δεν έχουν, ε, όχι ελπίδα από πουθενά δεν έχουν επόμενο δευτερόλεπτο επίσης δυσκολότερη είναι η ζωή για τους συνανθρώπους μας τους οποίους τους χτύπησε την πόρτα κάποια αρρώστια διότι τα, τα νοσοκομεία δεν είναι υποκατάρευση Λοιπόν, και το μόνο που κάνουν είναι να, να περιφέρουν εκεί τα λείψανα και να κοροϊδεύουν τον κόσμο αλλά και ο κόσμος τα θέλει από ό,τι διαπιστώσατε. Το, ο Άγιος Σάββας όπου πήγαν εκεί τα τα τη της Αγια ε, όχι της Αγια να τα προσκυνήσουν ε. λοιπόν, μπας και σωθεί το νοσοκομείο καταραίει είναι το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας λοιπόν, στους διαδρόμους έχουν πληρώσει από την τσέπη τους οι εργαζόμενοι και βάζουν φάκες για να πιάσουν τα ποντίκια, αυτό είναι ε, πραγματικότητα Λείπουν πάνω από 400 άτομα Από ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό Οι βιοψίες που κάνουν είναι σε χώρο Ο οποίος ε, είναι αποθήκη Αυτά είναι η πραγματικότητα Η πραγματικότητα δεν είναι το αλήχτισμα Του καλοθρεμένου, σεριζέου Παλαιού και όψιμου Ο οποίος αληχτάει στην τηλεόραση Ούτε του οπαδού που παίζει το κομπολόι Στο καθενείο Περνώντας από το ATM να εισπράξει τη σύνταξη ή το μισθό Συντακλεμένα από την εποχή του Πασόκ Η πραγματικότητα είναι άλλη, είναι αυτή εδώ πέρα Είναι αυτό που μας είπε και προχθές με προσωπική μαρτυρία η Ελένη Για την εγχείρηση που πήγε να κάνει ο άνθρωπος στη Βούλα Για, για, για το διάδρομο με τις δύο τουαλέτες Μία των ασθενών και μία των επισκεπτών για τη βρομα και τη δισοδία που επικρατεί στο νοσοκομείο Παρακαλώ. ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι, ναι. ναι φίλε μου ναι ναι ναι ναι ναι ναι να σπρώχνουν τους καρκινοπαθείς με τους ορούς για να προσκυνήσουν πρώτα στην Αγία Βαρβάρα γιατί έχουν έτσι πιστεύουν αυτοί που πιστεύουν ότι θα τους σώσει η Αγία Βαρβάρα αλλά φάνηκε το ότι στην κολάρα τους έσπρωχναν τους καρκινοπαθείς με τους ορούς να φτάσουν πρώτοι μη και τους παρεξηγήσει η Αγία ότι δεν πήγαν δεν μπορείς να περιμένεις τίποτε μεγάλη η ίδια αντιμετώπιση αυτού του λαού like a... που έχεις τε... στο σπρόξιμο είναι και στην, στην άλλη ζωή Ορίστε. Εξαντλείται εξαντλεί ενέργεια εξαντλεί τη ενέργεια μάς, μάς, μάς, μάς. Α, ενέργεια γι' αυτό σπρώχνω Εντάξει έβλεπα αυτό το το μπαουλάκι το οποίο περιφέρουν και έχουν κάνει ρόμπο την Αγία Βαρβάρα έχουν κάνει ένα προσωπείο τι είναι αυτό να πούμε. βάλουν και ένα κόλπο εκεί να πούμε να ανοιγουκλίνει τα μάτια αλλά <Κι> μεγάλη αυτή είναι η πραγματική ζωή και όχι αυτά αυτά εδώ πρόκειται για συργελιάδες δηλαδή είπαμε οι άνθρωποι οποίοι υποφέρουν έτσι και οι άνθρωποι οι οποίοι Δυστυχώς τους έχει Χτυπήσει την πόρτα κάποια ασθένεια Και έτσι και δεν έχουν λεφτά Πολλά λεφτά Γλιτομό Δεν βρίσκουν Ας Πόσο σκυρός πέρασε που με εδώ ο Γιάννης και μου έλεγε Δεν τον πιάναν έκανε χημειοθεραπείες Και δεν τον πιάναν τα γενώσιμα Και ο άνθρωπος είχε τρελαθεί Είχε πάθει Κατάλαβε. Αυτά μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε Αφήστε τις μεγάλες κουβέντες Τι να αντιμετωπίσετε. <laughs> And right. yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Να βγουν και τα βιβλιάρια να Να βγάλουμε τα σπαθιά να πούμε Να παλεύουμε μεταξύ μας τις ουρές Αυτό το πράγμα δηλαδή Οι κυβερνώντες δεν το βλέπουν Τους ικανοποιεί η εικόνα αυτού του λαού Δεν είμαι ικανοποιημένη από αυτή την πραγματικότητα Εντάξει ας την πραγματικότητα τώρα του αληκτίσματος Στο γυαλί Την άλλη πραγματικότητα δεν τη βλέπουν καλό. Έκλεισε το τηλέφωνο Αν θέλετε ξαναπάρτε Είναι Την πραγματικότητα αυτή που την πραγματικότητα Δεν μιλάμε για το Μάτριξ Στο οποίο συμμετέχουν και ζουνε. Που στα κανάλια που τρώνε στα Στι παραλίε που κάνουν γλέδια. αυτό είναι μάτρεξ για την πραγματικότητα αυτή που μιλάμε δεν τους ενδιαφέρει the... Μέσα σε όλα φυσικά Sorry. εντάξει δεν φτάνει αυτά που έχουμε δεν ξέρω αν διαβάσατε για το ε, ένα ωραίο ρεπορτάζ που έχει ο ξενοφώντας ο Ερμίδης στον τοίχο η μάνα Θράκη καίγεται και ο Χωτζιάς χορεύει δεν φτάνει αυτά που κάνουν με την άδεια τη ελληνική κυβέρνηση και χρηματοδότηση της Ενωμένης ΕΕ. Ευρώπης στη Θράκη you... οι αθνοπροδότες και λοιπόν και άλλοι Just... έχουμε και την Αλβανία τώρα η οποία αμφισβητεί την εθνική κυριαρχία στο Ιόνιο και χερσαίες ζώνες she... στα σύνορα πάνω στο Καλπάκι εκεί δηλαδή που υπάρχει περίπτωση να γίνει έρευνα για ιδρογονάνθρακες και έτσι ο, ο Γοντζιάς θα τους κρατήσει μουτράκια και δεν θα πάει στη διαβαλκανική σύνοδο Don't. που θα γίνει στα Τύρανα στις 26 Μαΐου mm. του είπε θα σα κρατήσω μοτράκια Εξάλλου εσείς δεν έχετε όπως ο Τούρκος Μου Όργανα να πούμε για να χορέψουμε κανένα τσικαρτσίλα μάγκαρ, ένα τσιφτεντάλι Κοντζιάς Μεγάλε <laughs> Ο Κοντζιάς, Μεγάλε Ο Κοντζιάς Εκπροφήτη Υπουργός <laughs> <laughs> Έλα Ναι <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Σιγά, σιγά. Σιγά. Ναι, ναι, ναι. Ε, Ποιο να τα, τα κάνει αυτά, πρέ, Καταρχά πρέπει να έχει μυαλό. Δεύτερο πρέπει να έχει ε, ε, ε, ψήγματα πατριωτισμού μέσα σου, ρε μου. Να, να, να νιώθει πατρίδα. <laughs> να τι έχει μια πατρίδα. Φάει εκεί τώρα. Μαϊντανό και καρπούζι από την Αλβάνια Και κολύμπανα Σου κρατήσει μοντρά Κι αγωγό τυσιάς Έλα Καλώς τον Να σε καλά Εδώ και 10 χρόνια τα έχουμε πει αυτά, μεγάλη Ναι, τα ίδια θα λέμε. <στολίκη> τα ίδια τα <θα> λέμε. <στολίκη> να σε καλά, φίλε μου. <στολίκη> να σε καλά, καλή σου μέρα. <στολίκη> Αυτή την ιστορία που λε, λοιπόν, την έχουμε πει ούκο λίγες φορέ και επίση είχαμε παρουσιάσει την... από όταν έγινε ο καλικράτη. Μπορεί να μην ήσουν ακροατή τη εκπομπή τότε. <στολίκη> του σκοπού για του οποίου κάναν καλικράτηδε. ...και τις ζώνες πόσο από οικονομικές... Λέβαια, ...όλα αυτά τα έχουμε παρουσιάσει... Yeah. ...αλλά... Άξι, ...και που τα παρουσιάσαμε, τι έγινε... ...άτσε yeah. σου λέω τώρα έχεις τον που ...θα μπει μπροστά ο Κοντζιάς να χορέψει... ...να πούμε, να πάρει κανένα καρσιλαμά και να χορέψει... Yeah. ...πάντως γεγονός είναι ότι κάτι συμβαίνει... στη στην, στα Σκόπια... ...κάτι στείνεται εκεί πέρα... ...αντικυβερνητικές διαδηλώσεις από πολίτες αλβανικής καταγωγής κάτι, κάτι φτιάχνουν τώρα τι φτιάχνουν μόνο αυτοί τα ξέρουν μόνο αυτοί τα γνωρίζουν αυτά που φτιάχνουν ε, και δεν χρειάζονται τα σερβικά δημοσιεύματα τα οποία εμπλέκουν τη CIA στην υπόθεση της Μεγάλης Αλβανίας παρακαλώ <laughs> yeah, yeah. Η γεωπολιτική δύναμη της Ελλάδας ε, Που εννοεί ο Κοντζιάς, Είναι αυτό που λες να μαζεύει κανακαρπούζες Στα χωράφια της Αλβανίας <Τι> Δεν χρειαζόταν λοιπόν Σέρβικα δημοσιεύματα Τα οποία εμπλέκουν τη CIA Στην υπόγεια υποστήριξη Για την ιδέα της μεγάλης Αλβανίας μεγάλη. Δεν χρειάζονται αυτά τα κόλπα για πιθανή συστράτευση Ελλάδα, Σερβία, Σκοπίων και Βουλγαρία εναντίον τη Αλβανία λοιπόν, ε, και διάφορα άλλα Ό,τι ώρα θέλουν. Του στείλουν το σκηνικό και τη φτιάχνουν την πλάκα. Εξάλλου μην ξεχνά ότι. Ε, τα, τα Βαλκάνια δεν ονομάστηκαν τυχαία πύρη τη δαποθήκη τη Ευρώπη. Έτσι δεν είναι. Οπότε και αιτίε και αφορμέ μπορούν να βρουν. Εξάλλου τι θα του λείψει. Ο λαό να ακολουθήσει. Εδώ μιλάμε, τους βάλουν μια για Βαρβάρα μπροστά και θα σπρώχνονται, καταλαβαίνει τώρα Θα σπρώχνονται, ποιος θα φτάσει πρώτος στο παχνί Να σωθεί πρώτος Μη σωθεί καμιά γρία άλλη, θα πάω εγώ να τρέξω να σπρώξω στο δω, εγώ πρώτη ρε Μη σωθούν άλλες γρίας Άιντε να ακούσουμε λίγο τον Λουκά, τον οποίο δεν τον παίζει κανένας πια Ακούσουμε τον Λουκά και να γυρίσουμε να κλείσουμε Αφιερωμένο Την καρδιά μου πλήγωσες, με κανές και φόνεσες. Θεσσαλού να πας, αχ δε με πόνας. Την καρδιά μου πλήγωσες, με κανές και φόνεσες πες να πά αχ δε με πόνας. Μακριά μου να φύγεις, να φύγεις, να φύγεις, δε θέλω ξανά να σε δω. Μονάχος να μείνω, να μείνω, να μείνω κι ας ρε μάλλη Και ας γίνω ρεμάλη σε στό. Μα ποιά μου φέρτηκε. Εσύ, δεμά, δεμά, δεμά, ούτε με πονάς μα δεμά, δεμά, δεμά, δεμά, δεμά, εσύ δεν μ αγαπάς, ούτε με Μακριά μου να φύγεις, να φύγεις, να φύγεις Δεν θέλω ξανά να σε δω Μονάχος να μείνω, να μείνω, να μείνω Κι ας γίνω ρε μάλη, σωστό ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο. Κι Έστω. Κάφτα μας επιλογές. Μηνες επιωνισμένοι θα ακολουθήσουν τα γλέδια του καναλάρχου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή, για τις ωραίες παρατηρήσεις. Σας. Και τι άλλο, να ευχηθούμε να είστε καλά Το κουράγιο πια είναι στην να Να είστε καλά όλοι so, Γεια σας και χαρά σας Το 1,5 FM στέρεο.